Queries que quiri Πάμε. Για μα δουλεύουνε, το έχετε καταλάβει. Από τη Βουλή, χτε αυτό το Α του Μητσοτάκη πάνω εκεί στον πανικό. Θα έμενε, θα και λίγο πριν φύγει. Μα δόρησε χριστουγεννιάτικο μονάχα αυτό το Α το πάρα πολύ ωραίο το οποίο θα το χρησιμοποιήσουμε λίγο σήμερα. Θα σα πάρουμε τα αυτιά δηλαδή. Αλλά δεν πειράζει, πρωθυπουργό είναι. Τον έχουμε κλέξει για να μα ψυχαγωγεί κυρίω. Οπότε κάνει ό,τι μπορεί ο άνθρωπο. όσο έρχονται οι εκλογές κάνει περισσότερα ξεπερνάει τον εαυτό του είναι η αλήθεια το εκτιμούμε πολύ αυτό μεταξύ λοιπόν του Α και των υπολείπων κάποια στιγμή είπε και αλήθειες λοιπόν εγώ σας απάντησα ευθέως στο ερώτημά σας καθόμουν σε έναν υπολογιστή και άκουγα <συστολί> <συστολί> Είστε ακόμα Εδώ η Ελληνοφρέρια της Παρασκευής Τελειώνει η εβδομάδα Και πάμε <coughs>, να το κάνουμε κάπως έτσι Οπότε θα μείνουμε σε αυτά που έγιναν στη Βουλή χτες Γιατί κάποια στιγμή και Τσίπρας Και Πρωθυπουργός ε, Χρησιμοποιούσαν την ίδια λέξη Πριν ε, χοντρύνουν τα πράγματα Χρησιμοποιούσαν την ίδια λέξη Για να περιγράψουν τι σκέφτεται Τι νιώθει ένα για τον άλλον. Είστε ψεύτη. Είστε ψεύτης. Είναι δυνατό να υπονοείτε ότι παρακολουθούσα εγώ, υπουργό της κυβέρνησης, Τροπίσας. σας. Παρακολουθούσα εγώ ή γνώριζα ότι παρακολουθεί το ο κύριος Λόρος; Δεν τρέπεσε λίγο, δεν τρέπεσε λίγο. Τροπί σας. Τροπί σας. Χτυπάει καρδιά μου δυνατό. είναι η Άννα Γουινέα ρωτάει Μπεκατόρου είναι αυτή που γιορτάζει σήμερα να πούμε χρόνια πολλά λοιπόν στην Άννα Γουινέα Χρήστο σε ποιο νησί βρίσκεται η Μπούτσακ Τζάγια η ψηλότερη νησιωτική κορυφή στον κόσμο Άννα Γουινέα Γουινέα Όλο ξαναπέστω παρακαλώ Ένα Γουινέα Γουινέα Ένα Γουινέα Άνε γουινέα! Κάτσε τώρα! Γιατί και αυτό πουντσοκ! Άνε γουινία! Γουινέα! Γουινέα! Λάθος! Το Χριστό! Έχει τελειώσει ο χρόνο. Όχι το είπα, το είπα, δεν ακούστηκε Ποιο είπες Ανά Ποια είναι η Ανά Γουινέα Είναι ονοματεπώνυμα αυτό που μου ο, λες ναι. Δεν είναι πουτσαντζάγια Νέα Γουινέα Νέα Γουινέα Το Γουινέα το βρήκα αλλά αντέξει. Το Γουινέα το έχει βρει Την Άρα δεν τη βρήκαμε ποτέ Το νέα έγινε νέα Νέα, διάφορα εκεί πάρα πολύ άλλο, Μια παλιά καλή στιγμή Τη ελληνική τηλεόραση. Χθε είχαμε πολλέ καλέ στιγμέ στην Βουλή. Δεν καταλάβαμε για ποιο λόγο έγινε όλη η συζήτηση. Υποτίθεται οι παρακολουθήσει, το νέο νομικό πλαίσιο, δεν συζητούσαν γι' αυτό. Εκλογέ έρχονται, είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Οπότε λογικό ήταν η επικοινωνία, η βιτρίνα, οι ατάκε να κυριαρχήσουν. Πάντα όλα αυτά είναι χωρί ουσία. Ε, από κάτω υπάρχει παράλληλα η ζωή και υπάρχουν βέβαια και οι επικοινωνιακέ τακτικέ, στρατηγικέ, τα μπράβο. Τα Γιούχα, οι οπαδοί μέσα στη Βουλή πάντα, οι βουλευτέ δηλαδή, των αρχηγών, κυρίω των δύο μεγάλων κομμάτων, που βλέποντα του όλου αυτού, καταλαβαίνει ότι κόμματα είναι, μεγάλα δεν είναι, αλλά δεν έχει καμία απολύτω σημασία. Κάποια στιγμή ήταν λίγο απανταδόρικο το θέμα για τον Τζίπρα, είναι η αλήθεια, και άρχισε να του κάνει ερωτήσει προ τον Κυριάκο Μητσοτάκι, γιατί πάτησε πάνω στα δημοσιεύματα όλων των εφημερίδων όλων των τελευταίων μηνών, ημερών. Και έκανε μια ερώτηση: Ποια είναι η γνώμη ακριβώ του Κυριάκου Μιτζωτάκη, του Πρωθυπουργού. Έχει το δικαίωμα, ναι, προφανώ να το κάνει. Και ρωτούσε με πολύ έντονο τρόπο ο Αλέξη Τσίπρα και απάντηση δεν πήρε κανεί. Μα αντί τη απάντηση, σηκώθηκε και έφυγε ο Κυριάκο Μιτζωτάκη. Νομίζω αυτό ήταν. δεν μας αφορά κιόλα, αλλά δεν γκρίνει και τίποτα. Αλλά ήταν και λάθο δικό του. Θα μπορούσε να απαντάει, το κάνουν οι πολιτικοί, να είναι πάνω στο βήμα τη Βουλή επί 10 λεπτά και να μιλάει τίποτα. Είναι το σύνηθε. αλλά όμως επειδή ήθελε να είχε στριμωχτεί προφανώς από τι συνεχείς απανοτές πολυβόλου ερωτήσεις του Αλέξη Τσίπρα, σηκώθηκε και έφυγε. Μισό λεπτό, μισό λεπτό για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Κύριε Τσίπρα, έχουμε ξαναβρεθεί, έχουμε ξαναβρεθεί στην ίδια ακριβώς αντιπαράθεση, με εμένα αρχηγό της <Τι>... Εξωματικής Αντιπολίτευσης και σας Πρωθυπουργό. Τον τελευταίο λόγο τον έχει ο κλείνει τη συζήτηση. Λοιπόν κλείνει τη συζήτηση και ήθιστε στα κοινοβουλευτικά μας δρόμενα να μιλάμε τρεις φορές εμείς και δύο εσείς Ό,τι είχατε να πείτε το είπατε κύριε Τσίπρα η συζήτηση λίγη Πολλά είχαν να υποθούν εκεί. Ε, αυτά. Τα πολύ ωραία συνέβησαν χθες Δεν ξέρω να το έχετε δει το σκηνικό της συζητήσης της ο Πρόεδρος της Βουλής που κυρίσει την, την περαίωση της συζητήσεως και διάφορα άλλα τέτοια. Εδώ έγινε αλλιώς. Θα μπορούσε κάποιος να λέγει ότι Το πόδια για το συγκεκριμένο θέμα. Γενικώ δεν απαντάνε εδώ και καιρό. Επικαλούνται το απόρριτο και κάτω από αυτό κρύβονται, πίσω από αυτό κρύβονται. Ακόμη και οι ίδιοι οι δικοί του βουλευτέ, πρώην πρωθυπουργοί, λένε ότι αυτό δεν είναι και τόσο σωστό. Είναι στριμωγμένη η Νέα Δημοκρατία για το συγκεκριμένο θέμα. Είναι απανταδόρικο προ την αντιπολίτευση, προφανώ. Και χτε είδαμε αυτή την παράσταση να παίζεται εκεί στο κοινοβούλιο, εκτό κοινοβουλίου. Εκτός κοινοβουλίου Ο Άδωνη, βεβαίω το πιάσανε το ότι έφυγε ο Κυριάκο Μητσοτάκη. Έβλεπα μετά στο Twitter που εκεί γίνεται μια μάχη στρατών. Το πιάσανε όλοι οι Σιριζέ. Και τι Φόρεστ Γκαμπ, τι δεν λέγανε, Ότι την έκανε, έτρεχε, τρέχει ακόμα. Έχει, πολύ του άρεσε. Το χάρηκαν πάρα πολύ όλο αυτό. Ναι, ξαναλέω, ήταν λάθο. Θα έπρεπε να το χειριστεί αλλιώ ο Κυριάκο Μητσοτάκη. Αν ήθελε να δείξει ότι ελέγχει το συγκεκριμένο θέμα και μπορεί να απαντήσει χωρί πανικό. Με ψυχραιμία, χωρίς να απαντάει αυτό που κάνουν πάντα οι πολιτικοί δεν έκανε αυτό, έφυγε, την έκανε, το πιάσανε ΣΥΡΙΖΕ και νομίζουν ότι με αυτό κάτι θα συμβεί προφανώς δεν θα κρίνει αυτό το αποτέλεσμα θα κρίνει και αυτό και το συνολικό θέμα αλλά είναι πολύπλοκο και από τη χαρά των συριζέων από κάτι τέτοια βλέπω ότι υπάρχει και μια απελπισία να την, πω, άντας, την πούμε, απελπισία Εν εκλογών και γενικώ προσπαθούν να πιαστούν από πράγματα που είναι κατακριτές αλλά δεν είναι το νούμερο ένα θέμα. Ή όταν καταπιάνεσαι με αυτό ε, όλα έχουν μια οροφή. Το ένα θέμα έχει οροφή το 100, το άλλο θέμα έχει οροφή το 5. Αυτό είναι το θέμα θέματος 5. Και άριστα να τα πας επικοινωνιακά, να κάνει τα καλύτερα βιντεάκια για το διαδίκτυο μιλώ πάντα. Για στο Twitter μέχρι 5 δεν φτάνει παραπάνω. Αυτό είναι το θέμα. Το, το καλάθι και η ακρίβεια έχει οροφή το 100. Εκεί μπορεί όντω να μεγαλουργήσει και να διαπρέψει. Για τα social media μιλάω, για το Twitter. Ο Άδωνη λοιπόν εκτό Twitter, που είναι μέσα συνέχεια, ε, περιγράφει μιλώντα σε επενδυτέ που έρχονται οι επενδυτέ όπω ξέρουμε στη χώρα μα, είμαστε επενδυτικό παράδεισο. Περιγράφει πώ θέλει να εξοντώσει του κομμουνιστέ. Και κλείνοντα, κοίταξτε εγώ, αν πάρω μικρόφωνο μπορώ να μακρηγορήσω λίγο. Κάποτε κύριε Στάιν έχω μιλήσει στο Imperial College έξι ώρες. Οπότε καταλαβαίνετε τις αντοχές μου στο μικρόφαλ. Είχα να κάτι κομμουνιστές εκεί, θα του εξαντλήσω γι' αυτό δεν <laughs> τα Λοιπόν... Εντάξει, Αστιακά προφανώ δεν εξαντλήθηκαν οι κομμουνιστέ. Και αν είχαν πάει και ήταν από κάτω, είχαν πάει για να γελάσουν. Και θα πέρασαν πάρα πολύ ωραία. Τον απολαμβάνουμε τον Άδωνη και 6 και 10 και 12 ώρε. Τον αντέχουμε, είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν φεύγει όταν έχει τον Άδωνη από πάνω. Όταν έχει. άλλοι πληρώνουν. Και ακριβώ εισιτήριο για να τον απολαύσουν. Stand-up κόμεντι. Όλη η παράσταση που δίνει. Και ο ίδιο είναι από του φτασμένου σύγχρονοι κομικοί του καιρού μα. Γιατί λέμε πάντα η παλιή καλή κομική. Ωραία, τη Μακρύ, Καργό Σταυρίδη, Γιονάκη, π.οι ήταν οι Παπαγιανόπουλου, Κωνσταντάρε. Εμένα αυτοί μ' αρέσανε. Ενά λοιπόν, εδώ από του σύγχρονου, ο Άδωνη Γεωργιάδης. Μια όμω που είπαμε κομμουνιστέ. Καλησπέρα σα κύριε και κύριοι. Το νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα δεν είναι καθόλου μα καθόλου άσχετο και με τα γεγονότα των τελευταίων ημερών και με τον σοκαριστικό εν ψυχρό πυροβολισμό στο κεφάλι ενό 16χρονου νέου, επειδή. προέβη στο στιγερό έγκλημα να μην πληρώσει 20 ευρώ σε ένα βενζινάδικο. Φτάσαμε στο σημείο η φτώχεια, η ανέχεια, η κοινωνική περιθωριοποίηση να θεωρούνται εγκλήματα που επισύρουν μάλιστα και ποινή εκτέλεσης από έναν, πώς να τον ονομάσεις τώρα εδώ μέσα, κτήνος που φοράει μάλιστα και στολή της προστασίας του πολίτη. Ε, κύριε Θεοδωρικάκου. Και σιγά μην απάντησε. Ο κύριος Θεοδωρικάκος ε, δεν με χαλάσε η συγκεκριμένη φράση, επειδή γενικώ έχουμε συνηθίσει το ΚΚΕΝ, είναι πολύ προσεκτικό, ειδικά στους χαρακτηρισμούς. Και υπάρχει, είναι πολύ αυστηρό το πλαίσιο των χαρακτηρισμών και γενικώ βλέπω έτσι μια τάση να φεύγουμε από αυτό το αυστηρό πλαίσιο. Μου αρέσει. Προσωπικώς δεν με χαλάει καθόλου και παρακολουθώ... Επισταμένος έτσι και με προσοχή τις ομιλίες του Κουτσούμπα Ειδικά στη Βουλή Που πέρα από τα, τις ατάκες που παίρνει το Λούμπεν Και, και εμείς εδώ χρησιμοποιούμε ε, Εξελίσσεται Πολύ καλά Πάρα πάρα πολύ καλά Είναι πολύ φρέσκος ο λόγος που βγαίνει από εκεί Και αυτό είναι εκτιμητέο Και έχει πολύ ενδιαφέρον Και μας ευνηδιάζει Και αυτό είναι ένα από τα ωραία Εδώ δηλαδή είπε κάτι που δεν το έχει πει πολιτικό αρχηγό με στη Βουλή, το λέει όλη η κοινωνία, ένα κομμάτι εν πάση περιπτώσει τη κοινωνία, ένα κομμάτι τη κοινωνία και το διατύπωσε με έναν τρόπο που εκφράζει πάρα πάρα πολλού, με σκληρό τρόπο, με σκληρό τρόπο είναι η αλήθεια. Ε, απ' την άλλη έχουμε αλήθειες αλήθειε, από τον ίδιο τον Γυρνιά Κωνιτσοτάκι γιατί πήγε χθε σε μια επένδυση που κάνει εδώ η Amazon στην Αθήνα και είπε για το όραμά του. Η ε, Λάμδα Χίλιξ, μετανομαζόμενη πια τώρα σε digital reality με τη νέα της εταιρική ταυτότητα θα παίξει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο υποστηρίζοντας το δικό μας όραμα το οποίο δεν είναι άλλο από πέντε φτιάρια και μια μεγάλη τρύπα oh! Σ δικό μας όραμα, το οποίο δεν είναι άλλο από πέντε φτιάρια και μια μεγάλη τρύπα. Το όραμα του κύρια Και τα πέντε τα φτιάρια. Μου στέλνε εδώ ένα μήνυμα, μήνυμα ένα συζατή που μπορεί να δώσει οδηγίε του ζαίου των social και θα δώσω του βλέπω εκεί. καλά κάνουνε κάνουνε μια δουλειά. Προφανώς, δεν ξέρω δεν έχει σημασία, ή δεν μας Λόγος, αυτά σε όλες τις Το θέμα είναι πώ το κάνει. Διότι είναι μια κυβέρνηση που δεν θες και πολλά να πει από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ πάντα λέω. Αν θέλει κάποιο να κάνει κριτική, δίνει λαβέ σε πάρα πολλά θέματα. Ζούμε και πρωτοφανεί στιγμέ και λόγω παγκόσμια κρίσης και λόγω ελληνική και, και, και. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα. Το να μεγεθύνσει ότι δεν απάντησε μετά ο Κυριακό Μητσοτάκη και όχι δεν απάντησε, ότι έφυγε τρέχοντα που κλείνει το μικρόφωνο και φεύγει το είπα και εγώ όταν είναι λάθο. Δεν πρέπει να το να γίνεται έτσι. Όταν όμω πανηγυρίζει με αυτό. Και αισθάνονται την ανάγκη και τα ξέρω εγώ, 50 τρόλ, πόσα είναι εκεί, να γράψουν ότι είναι ο Forsting Gap ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο με τρέξιμο. καλό, ωραίο είναι, διασκεδαστικό είναι, πολύ διασκεδαστικό, αλλά δείχνει, ξαναλέω, μια απελπισία γιατί μεγεθύνουν κάποια τέτοια του Κυριάκου Μιτζοντάκη. Εμεί εδώ το α, αυτό το βάλουμε εδώ για χαβαλέ. Εκεί δεν το βάζουν ω χαβαλέ, το, το βάζουν ω παθογένεια του Κυριάκου Μιτζοντάκη, ότι δεν ξέρει να μιλήσει. Είναι δύο οπτικέ χρησιμοποιώντα το ίδιο υλικό. Μια μεγάλη κουβέντα πώ κυρίω στα social media αλλά και στα μέσα ενημέρωση μπορεί να αποδομήσεις κάποιον. Είναι μεγάλη ιστορία, όντω δεν, δεν θεωρούμαστε ούτε εμεί ειδικοί και όποιο είναι ειδικό είναι και πολύτιμο σε αυτή τη ζωή γιατί μπορούν να αποδομήσει οτιδήποτε. Όμω έτσι όπω το κάνουν οι ΖΕΙ, λοιπόν, ε, σύντροφοι <laughs> τη Ηλιούπολη, είναι όπω είναι όλα τα σιριζαϊκά πράγματα. Αυτό είναι το θέμα, ότι γίνονται πολλά, αλλά γίνονται με το σιριζαϊκό τρόπο. Πώ πήρε την εξουσία, πώ κυβέρνησε, πώ τώρα πορεύεται ω αντιπολίτευση. Ωραία είναι για μα εδώ μια χαρά είναι, δεν το συζητάω. Και για το λαό θα πω γιατί έτσι κι αλλιώ ο λαό δεν μπορεί να ελπίζει και τίποτα σοβαρό ούτε στον έναν ούτε στον άλλον. Παρακολουθήσει έκανε ο προηγούμενο, παρακολουθήσει κάνει τούτο, το ξεφτύλησε τούτο, δεν το συζητώ, γι' αυτό και δεν είπε και τίποτα χθε. Τι να πει, ότι του παρακολουθούσαμε. Αλλά είχαμε μείνει στην Τζένι Βάνου που λέει ότι αν είναι η αγάπη η αμαρτία, αυτό είναι το γνωστό τραγούδι με τα τά και τα Το αλλάξαμε λίγο για να το φέρουμε στι παρακολουθήσει. Επίση να το φωνάξω Εγώ παρακολουθώ με κάποιο τρόπο τη ιστορία των υπουργών μου. Παρανομολογισμικό πρέπει να το, το λειτουργούσε στο γραφείο μου. <Συγλώνα> Αν είναι η επισυνδέση, αμαρτία, παλιά πολύ ωραία επιτυχία τη Τζέννη Βάνου. Θα βγει να το φωνάξει με λατρεία λοιπόν. Που το παράνομο Πρέντατορ ήταν στο γραφείο του. Πε στον Αποστόλη να κάνει γρήγορα με τα τηλέφωνα. Θέλω να βρήσω και δεν το σηκώνει. Τι να του κάνω νόημα, τον βλέπω από το τζάμι. Κάνε, τέλειωνε γιατί θέλει ο άλλος να βρει. Λε και κατουργέται. Είναι ίδια, ίδια διαδικασία. Χτύπα την πόρτα, θα σου πει άλλο θα περάσει. Μιλάει προφανώ, έχει κίνηση έξω. Ο Λαός, Το 211 180 880. Εκεί γίνονται όλα αυτά. Εμεί εδώ είμαστε μέσα στο στούντιο, βλέπουμε και την οθόνη τα mail που στέλνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση. Radio Παπακή Παραπολιτικά. Και επειδή πολύ μα άρεσε το Α, αυτό του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι και πρώτη μέρα. Θα το ξεσκίσουμε σε εισαγωγικά όσο περνάει ο καιρό. Ο Δημήτρη Κύρκο που ρυθμίζει τον ήχο θα πατήσει το κουμπί με ένα ακόμη Α. Αναστενά. Βγαίνει η φωτιά Όταν είδα τη φωτιά να φουντώνει, τρελάθηκα Τα βαριά Κι ο ουρανός Θα είναι πιο γαλανός Αστράφτηκε βροντά Κουθλιμένε <Ρεβαια> <Καλίμα μου>. Χειρόφρενο. <Ρεβαια> Δεν ήταν απλό φρένο, ήταν χειρόφρενο. <Ρεβαια> Έχουμε πει τι μισέ συστάσει. Οι, οι άλλε μισέ είναι οι εξή: ελνοφρένια.net.gr, το επίσημο site του και μα ακούτε τώρα live μετά οιχογραφημένου. Στο YouTube είμαστε στο Ελνοφρένια Official, επίση μα ακούτε τώρα live. Από κάτω χώρο να κάνετε και σχόλια. Οπότε πάμε να ακούσουμε το πρώτο μέρος του λαού, μας κολλάει και στις πρώτες διαφημίσεις, εδώ είμαστε σε λίγο. Ναι, αποστόλη! Έλα! Να ρωτήσω ρε ρεφίλε. Πόσο πάει η κιλοβατόρα αυτή η ενέργεια ρέκη. Θυμάμαστε στον πρώτο μαθοραί που πήρα. Το φω που υπήρχε από πάνω μα λίγο σαν πήρε φωτιά λίγο κάθε και σβησε τα φώτα στην πλοκατική. Φέβαι, βλέπουμε ότι δεν είχε φω μόνο η πολλοκατοικία που είμαστε εμεί. Όλη άλλη περιοχή έχει κάνει κάφο. Ρέκει. Δεν την έχουν δειτοικοποίηση ακόμα γιατί ώρα είναι τσαμπάλλα όσοι προλάβαινε. Κώψε τη ΔΕΗ δε δε και πεσού βάλει Ρέκη. Δεν πληρώνω. <laughs> δεν πληρώνω Δέχι, έχω ρέκει. Απλή μα δεν πληρώνω είναι αυτή. Ό λέω, εγώ προτείνω. Α, θα μπορούσε. Πώ δεσμερό και. Άλλα πράγματα, πλυντήριο, στεγνοτήριο, όλα αυτά τα καλύπτει ή φτιάχνουμε μόνο συντριβάνια. Πω ένα συντριβανάκι για κοσμητικό, για παράδειγμα. Με το ρέκι δούλεψε. Εγώ έγινα ένα αγωγό που μέσα από μένα η συμπατική ενέργεια έκανε θεραπεία σε αντικείμενα. Δεν πιάνει στεγνοτήριο σίγουρα γιατί τραβάει πολύ. Δεν πιάνει, εντάξει. Έκτο κάνει μαζευτείτε πολύ και κάντε ρέκι για να πληθούν και τα ρούχα. Α, ωραία. Δηλαδή μαζευτούν πολλέ ενέργειε μαζί. μαζί. Οφ, ζούμε, θα μαζέψει όλη η γειτονιά, αποστολή. Θα το κάψουμε και φυσικά. Η σαρούφα yeah. τραβαντώνα, γιατί δεν βγαίνει αλλιώ. Η σαρούφα τραβαντώνα, παρτατώνε, καραφτώνε, φυλατσίδε για τι βλάβε. Σωστό, Σωστό, ναι. Προφανώ έτσι πάει. Αυτό πρέπει να έχουμε καθαρίσει και τσάκρα να φωνάξουμε και την Κονιόρδου ή γίνεται και χωρί να έχουμε καθαρίσει τσάκρα. Εννοείται ότι πάμε όλοι με καθαρό τσάκρα εκεί μέσα. Ωραία, ωραία. Τι καθαρίσει ναύρο, να δι... δεν μπαίνει μέσα. Το ρέκι, α πούμε, είναι. Πώ να σου πω, ρε παιδί μου, Πώ βάζει στο χωράφι σου πάνελ ηλιακά ωραία. για να κερδίσει ενέργεια. Άμα έχει χέση ε, να πουλί στο πάνελ. Είναι βρώμικο, θα σου παράξει <laughs> την ίδια ενέργεια, Όχι. Έτσι και η ενέργεια. Καθαρίζει την ενέργεια από το σκατό του πουλιου α πούμε. Ωραία. Για να σου παράξει η ενέργεια το ρέκκι. Μάλιστα, μάλιστα. Άρα πρέπει να φωνάξουμε και την πρώην Υπουργό Πολιτισμού, τη γονιόρτα του. Ναι, να δεν ξέρω το, το προκάνει γιατί μας έρθει μά. κάτι ηλιέ τώρα εκεί στη γη της Αλιάς, ξέρω εγώ. Έλα, τι έγινε. Έλα, καλά. Τι είναι αυτό ο φασιστικό θεσμό, φίλε, που ξεκινάει κάθε φορά που γίνεται μια τέτοια μαλακία. Όπω έγινε πυροβόλησε ο... το παιδί ο Μπάτσο. Τρε, τι, τι είναι αυτή η άνθρωποι, Ρε Πώ ζούμε απέναντί Αυτό που δεν κρύβεται τη χαρά του, το ότι πυροβολήθηκε <συσχεσίλαι> ένα παιδί 16χρονο στο <συσχεσίλαι> κεφάλι και σου λένε ναι, αλλά άμα σκότωνε την αδερφή σου με όλα <συσχεσίλαι> τα ναι, αλλά άμα διάφορα υποθετικά <συσχεσίλαι> σενάρια. Δεν κρύβεται τη χαρά του από μέσα που πυροβολήθηκε ένα 16χρονο παιδί στο κεφάλι, επειδή ήταν και Ναι, εν τω μεταξύ λέει εντάξει. μωρέ, γηφτάκι είναι, τι έχει βρε μαλάκα, τι λες γαμ*** το σπίτι σου μια άκουσες του κλήτου που βγήκε σήμερα στο σκάι Τι ξέρω, ναι Όποιος κλέβει για λίγα, στα 16, στα 20 μπορεί να σκοτώσει για λιγότερα τι είναι... Ρε μαλάκα, πόσο σκάτου κρύβει αυτή η γκόμενα μέσα της, ρε μαλάκα mm. Πώς ζω όμως ρε φίλε Σόπα Αν τα δώσει αυτέ στου 60 ευρώ, αυτό θα, θα τα δώσει. Και καλά το σε μέχρι δεν θα τα δώσει. Και βέβαια, άμα του κρίνει το μάτι. Θα δώσει το, το λιμενικό που έχει κάνει ταπού μπάξα του, βέβαια. θα δώσει το, ε, το ε, μπάτσο ε, που έχει την ευρωχή του, το ένα του άλλο την πανεπιστημίου, <σχελίδι> τόσο γύρω συζητά για του μπάτσου. <σχελίδι> αυτό δεν ανεβαίνει σαν μπραντ. Κοστίζ περισσότερο άρα, συγνώμη. Ε, βέβαια. Αν διαφημίζετε συνέχεια, μια εταιρεία παιχνιδιών, μια ξέρει. Έτσι και με τον Πάτσο. άμα βλέπει συνέχεια θέματα Μπάτσο Μπάτσο μπάτσο για ανέβηει το μπράμπιτ. Έχει ανέβει το καφέ, α πούμε, γίνει κλίμα. Αλλά τώρα πώ αποκτολά. Τιχο πήγε στο κεφάλι, δηλαδή η απόσταση είναι ένα μέτρο τουλάχιστον. Τι στο διάλονα Μπορεί να έσκυψε οδηγό, ξέρω εγώ. Πώς έκανε ο Γιωργάκι, άλλαξε την εν κινήσει, Γερά Ορθοπεταλιά Μπορεί ο οδηγό να πήγαινε να βάλει αέρα στο λάσκο κινήσει. Ξέρω εγώ, να δούμε και τι ευθύνε του θύματο έχει δρόμος μπορεί να βρει και καμιά και να, να το θέλει ο τώρα, έτσι. σωστό. Ε, δε, δηλαδή, δηλαδή, τώρα. <Τι> Σε αυτό το μαριόλι καραμούζα να πούμε που βγαίνει και λέει, αυτό το αδονιστήρι να πούμε τον αδονισμένο, που λέει για τι τράπεζε ότι δεν μπορεί να επέμβει, λέει η κυβέρνηση. Τα περιθώρια των κυβερνήσεων για βίαιη παρέμβαση στον τραπεζικό χώρο δεν υπάρχουν. Α? Μπράβο! <συσχελίδι> Καλά ρε φίλε, πώ επέμβει η κυβέρνηση τρει φορέ και έχουν πάρει 260 δι εκεί μπορεί να επέμβει. Τώρα δεν μπορεί να επέμβει. Σε ποιον τα λέτε αυτά ρε. Όχι εσεί, αυτό που λέει. Και παίρνει και το σοβαρό ύφο σε αυτό το σοβαρό. <συσχελίδι> Κυρίε και κύριοι βουλευτέ! Το τελευταίο είναι το καλύτερο αυτό που λέει Μαρκόρα Σήμερα είναι της Αγίας Άννας Είπαμε την Ιουινέα και οι υπόλοιπε Να είναι πολύχρονε και ό,τι επιθυμούν και τα λοιπά και τα λοιπά Ό,τι καλύτερο Το Αγίου Τζόρτζ δεν ξέρουμε ποτέ είναι Και θα κλέψω κάτι από το φίλο μου Τον Τζόρτζ Κύριε Τζόρτζ Πολύ δεν γνωρίζετε ότι εγώ με τον Τζόρτζ είμαστε φίλοι πάνω από 10 χρόνια Ο άνθρωπος είδε να δεν υπάρχει. Ναι. Αλλά λέει μια πολύ ωραία φράση. Αυτή θα την κλέψω, Τζόρτ, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> να ξέρει. <κύριε ζώρος. laughs> λοιπόν, λέει ότι οι επενδύσει έρχονται περισσότερο στι χώρε εκείνε οι οποίε τι θέλουν, αλλά μένουν περισσότερο στι χώρε εκείνε που δείχνουν appreciation, που δείχνουν ευγνωμοσύνη. Γεωργάκι, <laughs> ο πόνος μου είναι μεγάλος. Μεγάλος ο πόνος μου, Γιώργο. Πέρα από τον Τζόρτζ Ζορτζ Βλαχοπούλου, την Παριζιάνα και όλα τα υπόλοιπα, αυτό που λέει δείχνει ακριβώ πώ σκέφτονται. Δηλαδή, δανείζεται τη φράση του Τζορτζ, δεν ξέρω ποιο είναι ο Τζορτζ, ένα φίλο του 10 χρόνια γύρευε, για να είναι φίλο του Άδωνη. Αλλά όμω, λέει ο Τζορτζ ότι οι επενδύσει έρχονται στι χώρε που θέλουν, αλλά μένουν σε αυτέ που δείχνουν ευγνωμοσύνη. Δηλαδή, έμερχονται όλοι αυτοί, κάνει μια επένδυση κάποιο για να βγάλει λεφτά. Και προφανώ για να βγάλει λεφτά πιέζει μισθολογικό κόστο, δεν θέλει να είναι και άψογα τα πράγματα, όπω ξέρουμε. Γιατί να δούμε και σε ποιε χώρε πάνε οι επενδύσει, στι υπανάπτυκτε, ακόμη και στι μεγάλε χώρε. Αλλά η τάση των τελευταίων χρόνων είναι να πηγαίνουν στι υπανάπτυκτε χώρε, γιατί εκεί είναι φτηνά τα μεροκάματα. Μια νομοθεσία χάρβαλο, κάνουν ό,τι θέλουν, λειτουργούν και θέλει να δείχνουμε ευγνωμοσύνη για να μείνουν. Τώρα, το πώ η λέξη ευγνωμοσύνη μεταφράζεται το έχουμε ζήσει και σε άλλε χώρε και στη δική μα, οπότε. Πολύ καλά τα λέει ο Τζόρτζ. Να το κρατήσουμε αυτό. Λαός μέρος δεύτερον. Έλα, αποστολή. Έλα, με βάση αυτό που είπε η κυρία Κλήτου. Όποιο κλέβει για λίγα στα 16, στα 20 μπορεί να σκοτώσει για λιγότερα. Στατιστικά, δηλαδή, τα πολιτικά τζάκια που μα κυβερνά στα 16 παίρνανε μικρέ μίζε και όσο μεγάλο να παίρνα μεγαλύτερε. Α πούμε. Έτσι πάει στατιστικά. Ανεβαίνει προοδευτικά, δηλαδή. Να, ναι. Δηλαδή, θα μπορούσε, ας πούμε, ξέρω εγώ, ο πρωθυπουργό μα στα 16 του να έπαιρνε μικρέ μίζε και να παίρνει μεγάλε. Α, είχε δομάτι α πούμε. Υπερβολές. Έτσι πάει. Δηλαδή, αν προοδευτικά, στην Στα 16 σου λίγα ποσά και στα 25 σου μεγάλα Κάπως έτσι δεν πάει Έτσι δεν πρέπει να πάει με την κυρία του Και με του πολιτικούς μας των κακιών Λογικά να το πάρει, ναι Γεια πώ. Σε μπαίνω από αγγλία. Έστω φίλε μου. Γεια σου, γιά σου. Λοιπόν, σε παίρνω με αφορμή δύο πραγματάκια. Δεν πιστεύω ε, να αφορά αυτά τα κρυβά παλιά τη μποφίλιού και εσύ. Όχι, καλέ. Εμεί με μπέχνα είμαστε εδώ. Έμπέχο, δεν, δεν λέω ότι μπορεί καλά και μοφίου για εμπέχολονων. Το έβαλε, απλά ήταν εντάξει. Το. Προκάλεσε, Έχει, προκάλεσε. Καλά. Ήταν το αμπέχον το καλό. Ένα μπέχρο και μια κοινότητα καλοκαιρινή. Καταρχά έβγαλε φωτογραφία από πού και σε που βγάλει φωτογραφία όταν πάει στο Λονδίνο. Θα πετάστε τα κινητά και τι κάμερα, θα αφήνει πίδη. Η αγορά από εκεί κατευθείαν. Έ, βέβαια, ακριβώ. Αυτό Και τη ειδήσε την Ελλάδα, ασχολήθηκαν όλοι με την ποφίλια και που πήγε βόλτα στο Λονδίνο κτλ. Το ότι πήγε ο Μιτσοτάκη βόλτα στο Λονδίνο και υποσχέθηκε ότι οι τράπεζε δεν θα φορτιούν τα 23, δεν είδα να ασχολήδε κανεί όμω. Εκεί δεν α, είναι το, το α... ίδιο, γιατί ο Μιτσουτάκηση δε... πήγε στην Αγγλία με δικά μα λεφτά. Η μφοίλιο πήγε με δικά τη. Τα δικά μα λεφτά πήγε... τα εκτιμάμε. Δεν προκάλεσε κιόλα ο μοναδική. Δεν προκάλεσε φω. Δε ενός... Αφετέρω <χει> τα δικά <χει> μα τα λεφτά <χει> τα εκτιμάμε. Δεν θα κάτσουμε τώρα κατακρίνου, α πούμε. Όχι, να τι αγόρασα. Αγόρασα Μητσοτάκι με ξένο background, εκλέζει. Ωραία, ωραίο. Ναι. Ένα προϊόν αυτού του οποίου αποκαλεί κάποιο ελίτ. Γι' αυτό πήρα, να ακούσω μια σωστή ε, ε, θέμα. Βλέπω το πιτζουτάκι στα background που βλέπω στο crown στο στέμα, στο Netflix. Ορίστε. Εξαιρετικό, εξαιρετικό. το τόπο τα λεφτά μα. Να τα λέμε όλα. Όλα, όλα. Το δεύτερο θέμα, για να μην τρώγει τον χρόνο σου, είναι ότι ακούω την εκπομπή χρόνια και παρακολουθώ το τελευταίο διάστημα όλο και περισσότερο κόσμο σε παίρνει από το εξωτερικό και <laughs> σε ένα Ιντοθήμιο ή στέλνουν μηνύματα ότι μετακομίζουν μόνιμα από την Ελλάδα. Στο εξωτερικό. Και επειδή και εμεί είμαστε σε αυτή την κατάσταση, εμεί πήγαμε νωρίτερα στο προηγούμενο κύμα τη κρίση. Θέλω να πω και να ακούει και αυτό ο κόσμο που έρχεται πλέον στο εξωτερικό, στην Αγγλία, οπουδήποτε, ότι όλοι μα εδώ πέρα δεν σταματάμε ούτε να αγωνιζόμαστε για τα δικαιώματά μα, είτε στο χώρο που δουλεύουμε εδώ πέρα, στο εξωτερικό, γιατί και εδώ τα πράγματα δεν είναι ρόδινα. Μπορεί να είναι καλύτερα από την Ελλάδα σε κάποιου κλάδου, αλλά δεν σημαίνει ότι τα πράγματα όλα εδώ κυλάνε όπω πρέπει. Πρώτα και κύρια, γιατί αναγκαστήκαμε να φύγουμε από τι χώρε μα, δεν φύγαμε επειδή Και δεύτερον, γιατί η κρίση είναι παγκόσμια. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Άλλο αν είναι χειρότερα, καλύτερα σε διάφορε χώρε κτλ. Εμεί συνεχίζουμε εδώ να παλεύουμε. Και μάλιστα να πω σε όλο τον κόσμο που ακούει, και αν βρίσκονται και στην Αγγλία ή στο Λονδίνο, ότι το Σάββατο, τώρα 10 Δεκέμβρη, στι 6.30 το απόγευμα, έχει εκδήλωση η Κνέ και το Κουκουέ στην ε, Κυπριακή κοινότητα. Φάει, δε, στο στο Λονδίνο, στο Λονδίνο. Λονδίνο. Βεβαίω. Γιατί, βεβαίως, ελληνική γιατί... κοινότητα δεν έχουμε. Στην Κυπριακή κοινότητα έχουμε χώρο τώρα να κάνουμε. Τέλο πάντων, να το κάνουμε η παραχώρηση. Μήπω γι' αυτό να, ήρθε η και... στο Λονδίνο, ήρθε για την κνέα Λονδίνου. Ήρθε να κάνει promotion για την εκδήλωση. Όλα κουμπώνουν σιγά σιγά. Τραβήξαμε, να, τραβήξαμε, τραβήξαμε τα φώτα τώρα στο Λονδίνο mm. και να ήρθε και κούμπο για εκδήλωση. Μάλιστα. Λοιπόν, να έρθει ο κόσμο εκεί πέρα να δει ότι συνεχίζουμε και παλεύουμε και για την κατάσταση στη χώρα που αφήσαμε αλλά και για την κατάσταση στη χώρα που ζούμε τώρα. Είναι διπλή μάχη που δίνουμε. Να έρθει Σάββατο 10 Δεκεμβρίου, 6.30 ώρα στην Κυπριακή Κοινότητα. Θα μιλήσει και ο Πατσέλο και να γνωριστούμε γενικά να συντονίσουμε τι δράσει μα και εδώ πέρα. Ο Πατσέλο τη δουλειά έχει εκεί πέρα. Ναι, Πες μου ότι φοράει η Παλτόν, η Ντοντιλέντα και ο Ματιέλος να τα δω όλα ε, συζηλέψα, Δεν κατάλαβα υποφίλιο Καλύτερη είναι Σωστό και αυτό Φωώ να είσαι καλά προστολή Πολλά φιλιά Γίνονται πράγματα και στο Λονδίνο όπως καταλαβαίνουμε Προσπαθούν να συντονιστούν και πολύ καλά κάνουν Γιατί πια δεν είναι ένα σχεδιό Είναι κόσμος, εκατοντάδες Μη γίνουν και χιλιάδες όχι μόνο στο Λονδίνο και στην Αγγλία Και σε όλες τις άλλες χώρες Οπότε, Οργάνωση και εκεί, για τη χώρα που αφήσαμε, το είπε πολύ ωραία, και για τη χώρα που ζουν Δύο χώρε. Αυτοί έχουν να νοιαστούν και για δύο τόπου. Εμεί εδώ τουλάχιστον έχουμε μόνο το δικό μα. Και τα πάμε περίφημα, όπω λέει και ο Κυριακό Μητσοτάκη. Φτάσαμε στο τέλο, εγώ δηλαδή, γιατί ακολουθούν οι παραγγελίε, αφιερώσει σα είναι αρκετέ. Μα πάνε στι διαφημίσει, μετά στο μαγκαζινο. Τα υπόλοιπα, εμεί θα τα πούμε τη Δευτέρα. Γεια σα. Να αφήνω πίσω τις αγορές και τα παζάλια θέλω να τρέξω στις καλαμιέ και τα λιβάρια να ξαναγίνω καβαλάρης και ξαναέλα να με πάρεις λαϊν Και δεν υπήρξα κατεργάρης Γιατί χρειάζομαι τη χάρη σου μωρά Έλα αφιέρωσια την Παρασκευή Το Ηλία Ρίχτο με όλες τις αριστείες Που έχει επιτύχει αυτή η κυβέρνηση Και όλες οι προηγούμενε. Okay. Όλες οι θα παραμένει εννοώ αριστείες Βεβαίω. Η οικονομία είναι και εξακολουθεί να είναι Και θα είναι το δυνατό χαρτί της κυβέρνησης Ρίχτο Ηλία. Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει οικονομικό θαύμα Ηλία εξομειώνουν αυτούς που πυροβόλησαν την ελληνική οικονομία, με εμά που πασχίσαμε ένα χρόνο να την κρατήσουμε ζωντανή και την κρατάμε ζωντανή. Ρίχτω ηλία! Μιλάω για το αύριο της Νέας Ελλάδας. Μιας χώρας πρότυπο από πλευράς ανάπτυξης. Ηλία! Καταφέραμε να κάνουμε αυτό που εσείς δεν καταφέρατε σε πέντε χρόνια. Στήσαμε την οικονομία ξανά στα πόδια τη. Αναφερθώ και στο πρόσφατο δημοσίευμα των Financial Times που μιλάει για οικονομικό θαύμα ως προς τις αποδόσεις της ελληνικής οικονομίας. Yeah! Σπίτιμα, έχουμε χαρέ. Το παιδί μου, μεγαλώνει για άλλον ένα χρόνο. Είναι πιο σοφό, πιο όριμο, πιο... Μbravo, ως... μουρή, να το χαίρεσαι. Ευχαριστώ πάρα Το αγαπημένο του τραγουδάκι είναι τα παραμύθια από το, το περιβόλι του τρελού. Κανώ <σέξει> τα παραμύθια του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, δεν πειράζει. Θα μάθει. Είναι πολύ μεγάλο. Θα έπρεπε ήδη να έχει, Α, δε έχει 42, μάθει. δεν έχει μάθει. Πού να μάθει ένα μάνα. Τέλο πάντων. Δεν μια τζουρίτσα από τα παραμύθια, από το του αυτό μωράκι που το τραυματίσανε 16 χρονών πάνω εκεί στα Βενζινάδικο ταιριάζει νομίζω ε Τα πιο ωραία Από σαν μου έχει σδηγηθεί Αχ εκείνα που μιλούσαν Για τα που έχουν χαθεί Ο Αλέξανβρος εκείνο το απόγευμα είχε συναντήσει τον φίλο του Νίκο ο οποίος γιόρταζε και τον είχε καλέσει να τον κεράσει στη γιορτή του Για τα παιδιά που χάθηκαν στο στυχιωμένο δάσος Το παιδί μου δολοφονήθηκε εν ψυχρό, ανέτεια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 Παρακεί αν μπορεί την παρασκευή. Το είχα ζητήσει και παλιότερα. Είναι το τραγούδι του λέξη στο απλή άνθρωποι που έχει το στυχάκι το 1312 3 ένα δύο μπάτσου πάμε τα μέσα Αν μπορεί να το βάλει με όλε μου τι αρχέτε να γίνει ένα φάμα και να ζήσει το παιδί οτιδήποτε άλλο. η μορία είναι σε πλήρια παρτία. Κατά μαγιάνο μία. Εγώ πιστεύω ότι ο Συνάδομο προσπάθησε να χτυπήσει τα λάστιχα και έγινε κάτι παράξενο, η, η βολή έφυγε προ το όχημα και βρήκε τον οδηγό. Και φόρε το σωμέρα. Σε αυτό το λίθιστο απέναντι παγκάκι, ευκαιρία. Μέσα σε αυτό το μπουδέλο ψάχνει να βρει ηρεμία. Μάλου μα μπαίνουνε, ιδέε κάτι απογεύματα κρύα. Ρίχνει έναν πυροβολισμό προ το όχημα που είναι ο πυροβολισμό κατά πραγμάτων. Ένα-τρία-ένα-δύο. Πολύ μπάτζι, μπάσταρδίτζι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, τι γίνεται. Καλησπέρα, Αποστόλη. Καλά, εσύ. Λοιπόν, επειδή σε παίρνουν τηλέφωνο και σου λένε ότι ο ακροατή του Βελόπουλου ότι είναι ο Μπακυρτζή, εγώ βρήκα ποια είναι η Μισέλ Ασημακοπούλου. Ποια είναι? είναι αυτή που θα την ξεμαλιάσει. Βάλτο για παραγγελία για την Παρασκευή, να δει ότι είναι ίδια και μην βάλει τη μουσική του εκατομμυρούχου. Στάνταρ είναι αυτή. Η ξεμαλιάρα, είναι, ε! Ναι, η ξεμαλιάρα όταν φεύγει από την έρτη η Ασημακοπούλου. Ξέρω, ξέρω, ξέρω κάνε, ξέρω, μια... ξέρω. κάνε μια μίξη και επίση είναι και η αυτή που λέει για τη φασιστία. Που τη ζητά συγγνώμη. και λες, συγνώμη; και λέω, δεν έχουμε τη συγγνώμη και η Εστιμακοπούλου λέει, να μου σδεί, συγγνώμη κάνει μια ωραία μίξη για την Παρασκευή και θα δεις ότι είναι η Εστιμακοπούλου για να δούμε, αυτές <σταφέρεις> οι δυο <Εγκατομυριούχος. σταφέρεις> <σταφέρεις> <σταφέρεις> Που που απόρυτο. Απόρυτο. Ενώ δεν υπάρχει κανένα απόλυτο πειρασμό, μινε... δεν έχετε ιδέα απονομικά. Τι Ήπες, σε όλο... Θα σε ξεμαλιάσω. Αυτό που άκουσε, μου λέει σήμερα τι είπε. Ιδέα απονομικά. Είπες. Τι είπε, να πέσω. Δεν έχω ιδέα εσείς. απονομικά. Δεν το άκουσα αυτό που είπε. Δεν έχω ιδέα απονομικά. Αυτό τώρα είναι σοβαρό πράγμα. Μπορείτε να σοβαρεθείτε, κύριε Μαγκεριάδη. Θα μου ζητήσει συγγνώμη και μετά θα σου λεωθείτε. Μήπω θα θέλετε να τα βρούμε. Όχι, δεν θέλω να τα βρούμε κανένα. Έλα, συγγνώμη. Αν δεν μου ζητήσει συγγνώμη. Όχι, δεν συγχωρώ κανέναν cane nada. Luego pare que yo pío Τι προτιμάτε. si προτιμάτε si si si si si si si si si si si si Δεν si Κάποια λύση δε θα σου παρακοστήσει Και θα σου φτιάχνω τραγουδάκια Με τα πιο όμορφα στιχάκια στο ρεφρέ Για το χαμένο μου αγώνα Που τα στεράκια μείναν μόνα με τον κλπέ Και μια αφαίρεση παρακαλώ για την παρασκευή. Η Ελλάδα λέγκο λέγω. Λέγω λέγω. για την άλλη Παρασκευή το Σπύρο μου Σπυράκο μου Σπύρο μου, Σπύρο μου Σπύρο μου από το Μοσχάτο Γεωργιάδη Σπυρίδων Άδων Έχεις πει, έχεις πει Έχεις πει να Το καλά του ο Όσα πει, όσα πει Όσα σάπε, παίρνει στο Σαββάτο 300 ευρώ αδιευθύνεις τα ποσά Τα χάλασ, τα χάλασ Θα χάλα στην Κυριακή ΣΚΑΣΜΟΣ Σπύρο μου σπυρακή μου Μπουκο Δίνω τόσα κακή μου Όσαν τον Λέτσο Να έχω την παρέα σου τα ωραία σου Τα πίσω Και τους Έχω χορτάσει κατ' και ψάχνω τρόπου, πως να ξεφύγω από τη μοίρα κι έχω μέσα μου πλημμύρα ουρανέ για δεν υπήρξα κατεργάρης και θα το θες να με φλερτάρεις γαλανέ Λοιπόν, θα βάλει το τραγούδι αυτό το φεμινιστικό που έχει κυκλοφορήσει τελευταία με τι γυναικοφωνίε. Ποιο. Το... Που λέει: Αν, α... αν αγγίξει μία, απαντάμε όλε. Και το βράδυ, αν δεν γυρίσω και τα λοιπά. Κάψα την πόλη που λέει: Ωραία, αυτό το βάλει χαλί. Και θα παίζει αυτό και θα βάλει. Μητσοτάκι που λέει την ατάκα για την οικοκυρά. Ότι η γυναίκα είναι στην κουζίνα, στον οικοκυριό, κάτι τέτοιο. Θα παίζει μετά πάλι το τραγούδι. Μετά θα βάλει το πουύλου που λέει ότι το πώ πρέπει να είναι οι κανονικέ γυναίκε και να μην έχουν κυταρίτσια και τέτοια. Να τρέμει το κράτος, να οι δρόμοι. Να τρέμει, Έχω πλήρη αίσθηση ότι οι βασικέ δουλειέ στο σπίτι γίνονται από την οικοκυριά. Οι γυναίκες μένουν αξίριστες, προβάλλουν το ότι είναι αξίριστες και όλο αυτό θέλουν να δείξουν ότι είναι φυσιολογικό. Δεν είναι, είναι αποκρουστικό. Μας Μετά θα βάλεις ένα σύστημα από πορεία φεμινιστική που λέει κλωτσίες με 12 ποντά να βάλει το μυαλό. Μετά θα βάλεις τον άλλο φίλο τη εκπομπή που είχε πάρει και έλεγε ότι η θέση της γυναίκας πρέπει να παλεύεται ενάντια στον καπιταλισμό και μέσα σε αυτό τον αγώνα πούμε, να χωρέσει. το σύστημα που Οι ποιος παλεύει για τα δικαιώματα της γυναίκας Είναι σαν τον αντιφασίστα που δεν πολεμάει τον καπιταλισμό Είναι το πρόβλημα με τον καπιταλισμό Δεν γεννήθηκε στον καπιταλισμό Αλλά εξυπηρετεί στον καπιταλισμό η γυναίκα να μην έχει δικαιώματα μου, γράψε, νέα, ιστορία Μετά από αυτόν, θα βγάλει καπάκι την Ελασίτησα που λέει ότι όταν βγήκαμε στο βουνό, το πρώτο που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε ήταν του άντρε, και τελειώνει με τσάκα την τζαμπού. Οι άντρε είχαν συνηθίσει να μάχονται οι ίδιοι. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν ότι μια γυναίκα μπορεί να πολεμήσει δίπλα του με το όπλο στο χέρι. Με την επίμονη και καθημερινή άσκηση που κάναμε και με τη συμμετοχή μα πια στι μάχε. Επιβληθήκαμε τόσο πολύ που οι μαχητέ μα είχαν... σαν παράδειγμα Αφνο, αστράφτης και που κι ότι σουρτικά τεβάσεις, μη πώ πως μεταράζεις. Στην 25η Νοεμβρίου Εκεί στο Χοργοπόταμο Οι φίλες οι επαναστράτηες του κουκόλου Στην ΕΡΤ για την Κατερίνα μας λέγανε Και επειδή κάτι έλεγε προχτές Για τη συνεισφορά του Χρήστου Λεοντή Στον πολιτισμό Ο Θήμιος βάλε την παρασκευή Το ξεκίνα από την αρχή Ως ποτέ μη σηπό... μια παραγγελία για τον Αλέξανδρο μια καινή επέτεια σήμερα το Βρε Παγάσα γιατί σου φτιάχνω τραγουδάκια με τα πιο όμορφα σιγάκια στο ρεφέ για το χαμένο αγώνα που τα στεράκια μείναν μόνα Man, I'm a one, but I'm not